Δεν φίλε κάτι πρέπει να γίνει με το τηλέφωνο Κάτσε α, έχει κλείσει ο λαιμός μου Από χθε απ' τη φωνή Έλα. Ότι θα φώναζα μέχρι το πρωί Σαμαρά Σαμαρά <ΣΣΣ> Μεταξύ μας σιγά μου φώναζα Σαμαρά <ΣΣΣ> σάμαρη φώναζα Ρε ξέρω εγώ τι φώνασες εσύ αλλά τέλο πάντων mm. Λοιπόν ακούγοντα τον Τινόπουλο θα ήθελα απλά να του πω ότι Αργύρη Τινόπουλο δεν είσαι λάκιστής Απλά μαλακάσαι <ΣΣΣ> δεύτερον παρόλο ότι υποφέρω, έτσι, γιατί εντάξει, 1800 δεν είναι ε, μισθό, με σύνταξη πίνας αλλά δεν είχα προγραμματίσει τη ζωή μου για να έχω 1800 και εγώ στον πάγκαλο είχα προγραμματίσει τη ζωή μου το μήνα, αλλά δυστυχώς το ψήφιζα όλα αυτά τα χρόνια γα... Και θα τη βγάλω με 600 ξέρω εγώ να πάρω Και αυτός με 1800 Το κυριότερο που πήρε στην να σκούει μέσα στη Μαυρίλα Άκου να σου πω το κυριότερο είναι ότι εχθές το βράδυ ξαφνικά εκεί που κοιμόμουνε Ακούω πυροπολισμούς βαρελίω τα κόρνα ιστορίες Σηκώνομαι πάνω λέω γυναίκα σύκοκα Αντιβ*** <laughs> Τι μέρα μου λέω, τη λέω, ανάπτυξη ήρθε, πάμε Και την ώρα που βγαίνουμε έξω να πούμε βλέπουμε ότι οι ελληνικές σημαίες και αυτά Λέω, τι έγινε ρε παιδιά, κέρδισε η εθνική, λέω, τι κέρδισε Πέρασε 9 στους 16 Μα ας το διέλα Και λέω ρε μα ρε, να την π***α μου Δηλαδή, ένα τέτοιο ντουρευ είναι ίδια άμα κάνουμε να τις πετάμε στη θάλασσα Ναι, γεια σα. Περίμενα σε ακροατήρια. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Να είστε καλά, καλώς ήρθατε στην τρελοπαρέα. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο, ενώ πρώτη φορά επικοινωνώ με, με, το, με, το, με την ηλιοφρένια. Γεια τι θέλετε. Πα, παρακολουθώ Real FM σε ρυθμό τρελό. Μάλιστα. Να πω κάτι. Για πείτε. Άκουσα oh. το θύμιο να λέει, α πούμε, ότι. Όχι, ο θύμι. Να το και να λέει ο ότι με 1800 ευρώ δεν μπορώ να ναι, δεν Μπράβο, εγώ έχω να πω σε αυτή τη δίσκα σακούλα, ότι παίρνει, ότι παίρνουν 480 ευρώ. Πώς μπορώ να λύσω εγώ, μωρί κουφά πάγκαλε. Ε, τώρα η ίδια τώρα. ζωή έχετε εσείς, οι ίδιες κοινωνικές υποχρεώσεις έχετε εσείς με το μπάγκαλο. Ναι, πες το μπάγκαλο να πάει Ευχαριστώ. Από Έλα! Έχω μια ανησυχία μεγάλη. Μήπω ο Σαμαρά χρησιμοποιήσει τον κόλ του άλλου, του Σαμαρά, του Γιώργου, την προεκλογική του εκστρατεία και μπερδευτεί κόσμο και ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Εσύ πώ τον κόβει, να μην το χρησιμοποιήσει. Εγώ λέω θα το χρησιμοποιήσει. Προεκλογική αφήσα, παιδί μου, θα μπει με την μπάλα του Μουντιάλ πάνω. Μάλιστα, μάλιστα. Και το θέμα δεν είναι τι θα κάνει ο Σαμαρά. Α το κάνει. Πού θα το κάνει. <Κιχει> τα άλλα τα ζώα που θα το πιστεύσουν για πού είναι γι' αυτό. <Κιχει> Οι Σαμαράδε είναι προκομμένοι. Κάτι, κάτι άλλο. Με πονάει ο κόλλο μου, τι μου προτείνει να πάρω. Όπ, εδώ είμαστε. Λοιπόν, για κόλο είπες είπε. Κολ. Ο, ο κόλλο Ναι. Ή ο πόλο είσαι κεντροαριστερός ο, τι είσαι, ο, δεν κατάλαβα. Κόλο πόλο το ίδιο. Δεν είσαι να σε την πολλοπερήφα να κάνει παρέλο όλο και εγώ πέρασε. Όχι, όχι, όχι, Τι έκανα Τότε προτείνω doom Biotics. Τουμ. Ναι, ναι, προβιωτικό, τουμ. Ωραία, ωραία. Đρου, Biotics τη Quest. It can even on provides a combination of two popular strains of Lactobacillus probiotic bacteria. Ona i Xerogomorefato. Έλα ρε Τόλλι. Έλα. Λοιπόν, φιλαράκι, πήρα να σου δηλώσω ότι χέστηκα που κερδίσαμε στο Μουντιάλ τη Ελλάδο. Τροπή, ήσασταν θα Έλληνα. Ναι, είμαι Έλληνα. Κατακομμουνιστή, είστε τίποτα ε, τέτοιο. Είμαι, είμαι Έλληνα που σκέφτομαι, ρε φίλε. Εδώ ο κόσμο σκέφτεται και τον κουτιγενίζεται που λένε. Το έχει ακούσει αυτό. Εδώ η κοινωνία όλοι ανασθενάζει, είναι έτοιμοι να βγουν στου δρόμου και αρχίζει με τα καράγκια ζυλή και τα πανηγύρια, τα, τα παπάρια. Αυτό είναι το πρόβλημα τη Ελλάδο τώρα. Το αν θα μπούμε στο Μουντιάλ ή όχι, ε. Δεν είναι, το είχαμε ανάγκη μια ανάταση. Τη ανάταση ψυχική που, ανάταση. Είμαστε τόσο γύρω στην επίκυψη. Γι αυτό έχουμε να ξανασηκωθούμε να... Να σαν έθνο. Έτσι. Για το μισθό κανένα από του παγκάλου δεν θεωρεί ότι χρειάζεται να σηκωθούμε. <Ρι> Όχι, μπορεί για το μισό τίποτα. Άρα για τι διαδηλώσει δεν κάνουμε τίποτα. Καθόμαστε να καθόμαστε ταξίνουμε. Εδώ τότε. Εκεί χρειαζόμαστε μια ψυχική ανάταση. <Ρι> να σηκωθούμε στην μπάλα. Ζώα. Αποστολή. Έλα, Μωρή. Είμαι πολύ στεναχωρημένη. Τι έχει, παιδί μου, έχει πρόβλημα το έντερό σου. Όχι. Είμαι... Μήπω έχει ανάγκη από ένα αχιδόφιλου biotics Είμαι στεναχωρημένη για την εθνική. Γιατί είσαι, παιδί μου, να σου, να σου πω λίγο. Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί DR-Caps κάψουλε. Έχουν <Και> σχεδιαστεί για να καθυστερούν την απελευθέρωση των δραστικών συστατικών με αποτέλεσμα τα προϊόντα βακτήρια να μην καταστρέφονται το περιβάλλον του στον να, να το έντερο. Είμαι στεναχωρημένη για την εθνική. Μα αν πάρει αυτό θα σου περάσει στεναχωρία και για την εθνική. Το probiotics βοηθάει και στεναχωρία τη εθνική. Περίμενε. Εσύ γιατί είστε στεναχωρημένη. Βλέπει την πούρτα που θα έρθει στου επόμενου αγώνε γι' αυτό. Όχι γιατί καταλαβαίνω ότι όλε οι χούντε χρησιμοποιούν το παδόσφαιρο για ευνόητου λόγου. Οπότε γιατί είστε στεναχωρημένη και δεν το περιμέναμε. Η χούντα Σαμαρά με σκόρερ Σαμαρά. Άκρη. Θα περάσει μπροστά. Και ένα παλιό νομοσχέδιο που πέρασε με το κατεπήγοντο. Ναι. Δεν βάριε, είχε μπάλα το βράδυ. Πού να σχολιόμαστε, ψηφίστηκε, πέρασε αυτό. Πέρασε, Ναι, ναι. ναι, ναι. Μπάλα, μπάλα να βλέπουμε Οι Έλληνε φαίνονται στα δύσκολα, η ελληνική ψυχή θα μεγαλουργήσει. Και άλλα τέτοια εθνικοπατριωτικά. Εθνικοεμετικά. Ελλάδα, τι κάνει. Καλάσ. Αλλά καλά. Λοιπόν, Νιχό Παγιόν και με δοκάτο γοντάτα στο καμάτη τη κυβέρνηση. Να μα πούνε όμω τα παλικάρια εδώ με την ανάπτυξη του. Τι συμβάσει έχουμε εδώ μέσα. Οι ερωνίε τώρα για την ανάπτυξη. Δυο μέρε μετά το τρίμα τη Εθνική, τώρα δεν έχουν και πολύ βάσει, όχι και όλα. Εντάξει, και καλή παλίτσα, καλά. Τα... Καλή παλιά, αλλά πώ αντιμείσει να... η ανάπτυξη. Έτσι αντί ανάπτυξη. Ναι, εδώ κάτω, εδώ κάτω <σθέφευγε> να κοιτάζουμε. Πού έχει κάτω παιδί μου. Πού είσαι. λίγο. εδώ κάτω στον κόσμο, εκπερητροπή, ναι, πιλενεργάτε με συμβάσει, συλλογικέ φυστικό και τυλιχτές σουβλακίων Έτσι για να μαθαίνεις Ο τυλιχτής φιστικοβούτυρου τι κάνει ακριβώς Αυτό είναι <χω> και εδώ μέσα όλοι φίλε Τρώμε στην Ελλάδα φιστικοβούτυρο από πότε Έξω, Από την Αμερική το φέρνουν, δεν ξέρω εγώ Από την Αμερική το φέρνουνε Πότε γίνανε με Αμερική δεν πήρε χαβάρι Κάτι κολεγιές με τη Γερμανία εγώ ήξερα Είχε ο άλλος που έτσι, έτσι, έτσι. Όχι ο ποδοσφαιριστής, ο άλλος Και σαν πρώτα Λευτερια, χέρε χερε, ελευθερία. Ναι λεφέμ. Ποια βάλατε και τραγούδισε τον εθνικό ύμνο και λέει ελευθερία. Τι καλομήρα. το reality. Είναι Ελληνίδα αυτή. Ε, ε, είναι Ελληνίδα, φάση. Γιατί είναι Έλληνα ο χολέμπας. Θα έπρεπε. Μια χαρά, Τεσμένη εβδομάδα αφιερώσατε και δικαίω πολύ χρόνο στη Σοφία Βούλτεψη, αλλά θέλω ένα χητικό. Εκείνο που είχε πει πέρσι, εν του ελληνικού λαού, θα το κλείσω για την ΕΡΤ. Εν του ελληνικού λαού, που μου έχει δώσει την εντολή, Ελληνική ΛαΕ, θα το κλείσω. Γιατί πληρώνει και δεν παίρνει την ενημέρωση. Και αυτό που είπε το χειμώνα όταν πνίξαν του μετανάστε στο φαρμακονίσι, ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν άοπλοι εισβολή. Βάλε μέσα και το μαλί, ξέρετε, εσύ θα το φτιάξει. Όσον αφορά στο φαρμακονίσι, <ΣΣΣΣΣ> το συνδέεται <ΣΣΣΣ> συνεχώ <ΣΣΣΣ> και σήμερα <ΣΣΣΣ> ακόμη σήμερα. Μιλήσατε για δολοφονικέ ενέργειε, εξυπονοώντα σαφώς ότι το, λιμε... το λιμενικό μα είναι αυτό που είπατε από την πρώτη στιγμή. Γιατί εκεί στέλξατε να βγάλετε ανακοινώσει, δηλαδή κοινικοί δολοφόνοι. Το μαλλίπω είναι. Όσο τίθεστε επικεφαλή όλων αυτών των εισβολέων, δεν υπάρχει άνθρωπο ούτε από την αριστερά, ούτε από τη δεξιά, ούτε από το κέντρο που θα έρθει να σα ψηφίσει. Το μαλλλίπω είναι. Δέκα μέρε τώρα μα έχουν τρελάνει. Μετά το ναυάγιο στο Φαρμακονήσι Το μαλλί πως είναι? σκάτα. Στην πόλη βρήκε στουλιά Και στο καψόλι σε έχουν ταράξει Τρέχεις για Και εσύ δεν έχεις βενζίνη στα μάξη Σπίτια τα είναι κι ακριβά Και έτσι μένεις σε, σε μια τρύπα Πολύ άγνωστη στη γειτονιά nie win -win. Win -win. <coughs> to Win-win, win-win. win delivered Win-win. Win-win. Win-win. Και win na to Win-win. Win-win. Win-win. Win-win. Win-win. Win-win. Win-win. Win-win. Win-win. Win-win. Win-win. Win-win. Win-win. Win-win. win to Win-win. Win-win. Win-win. Win-win. Win-win. Κυριακή τη βήκα, παιδάκι και εγώ Τα ανέβω σε μια πανανιά Και τ' αρχίσω να τρώω μπανάνες Αυτό το win-win <στολί> Έλα. Λοιπόν, να σου πω, αυτό το ηχητικό που έβαλες τώρα με τον ε, Βολιώτη Αλβανό πλακά, τέλο πάντων, βάλτε την Παρασκευή οπωσδήποτε, τρελάσκαστε γιατί, σε παρακαλώ. Να σου πω, επειδή άρεσε πολύ αυτό με τα πλακάκια, τα άκουσα πριν λίγο ο μηχανικός, βάλτε λίγο την Παρασκευή. Ο κ. Απόστολος θα ήθελα λίγο. Εγώ. Ο κ. ο λογιστής. Ο λογιστής, ναι. Για τη δήλωση. Μου το ήρθε το τηλέφωνό σου ο Βασίλη, ο μεχανικό. Εδώ στο βόλο είμαι. Ελά ο... Έλα Μάστορα. τι δηλώνουμε φέτο. Φέτο, φέτος, λέω, τι δηλώνουμε, τι τζίρο κάναμε. Ο Τζίμις. Ο πιστεύει. <Τζίμις>. Ναι, ναι, βεβαίω λέω. Ε, είσαι ένα σπίτι εδώ στο βόλο για πλακάκια. Α, δεν είναι για τη δήλωση. Ναι, ναι, έχω ένα σπίτι εγώ για Αυτό. Θες να το κάνουμε έτσι ανταλλακτική δημοκρατία φάση να σου κάνω εγώ τη δήλωση να μου βάλεις τα πλακάκια για τσάμπα ε, Δεν έχω καλά τώρα δεν ξέρω κάτι έχω στο τηλέφωνο Τι έχεις στο τηλέφωνο ένα μάλιστα έχει την άλλη γραμμή εμένα ε, απ το μηχανικό, πένω, Από το Από μηχανικό παίρνω Από το μηχανικό ναι ναι Που τα έχω κάνει πλακάκια εγώ. Ναι, ναι, ναι. ναι. Με τι τα κολλάμε τα πλακάκια, δοκίμασα εγώ με ούχου stick, τίποτα. Πέφτει, για κάποιο λόγο πέφτει, δεν κρατάει. Και κάτι άλλε, αυτέ τι στιγμές που λέει βάζει μια σταγόνα και στέκεται για πάντα, σηκώνει φορτηγό. Ναι. Τι, τι φορτηγό, ούτε το πλακάκι δεν σηκώνει. Ναι, τα Πήρα μια άλλη πολύ δυνατή, την έβαλα στον τοίχο, το πλακάκι, έπεσε ο δεν ξέρω. Ναι. τα βάζετε Ωραία κουλάρα, Βραζιλιάνικη! Δεν ακού καλά στο τηλέφωνο, ρε. δεν ακού καλά στο τηλέφωνο. Ευτυχώ, ξέρετε τι καλά. ακούγεται τόσο η ώρα από το τηλέφωνο. Τη μία πίσω από την άλλη παν. Σύννεφο, λέει <συνέφω> η μαγική, ασύννεφο πάει. Ναι, ε, πότε θα είσαι στο βόλαιο για να δούμε τη δουλειά, κατάλαβε. Καλά, θα επικοινωνήσω. Εγώ γιατί το χαβάσου, είδε χαμπάρι. Εντάξει, να σε καλά! Καλύτερα στην παναγιά. Για στρώμα, νο μπανάκ. Με άλλα λόγια, we delivered. Πανέβω <συνέφω> σε <συ μπαναγιά. Και θα αρχίσω να τρώω μπανάνε Win-win Καλύτερα στη μπανανιά Και ας τρώω μόνο μπανάνες Γεια σου Ρετόλη Γεια σου Θέλω δύο τραγουδάκια Αν μπορέσεις την Παρασκευή έτσι, Να αφιερώσεις σε όλη την Ελλάδα Και σε όσους μας ακούνε Και εκτός Ελλάδας Το ένα ονομάζεται το όνειρο Και το τραγουδάει ο τη Και το έχει γράψει και μουσική και στίχους Ο Θεοδωράκης Και στο πιο ψηλό βουνό Στη πιο ψήνη Το άλλο είναι τα όνειρα, το έχει πει ο Καζατζίδη και είναι του άκου πάνω και η μουσική και η στίχη. Και θα ήθελα, μπορεί και οι νέοι που το ακούνε, ίσως να μην τους συγκινηθούν σε μουσική, αλλά να ακούσουν τα λόγια των δύο τραγουδιών. Είναι τόσο σκληρό ο αγώνα, γλυκός. Είναι τόσο μεγάλη ζωή, όταν Έτσι φτάνει στο τέρμα χωρίς να έχει νιώσει μικρός Και παλεύεις, πεθαίνεις, περανάς μα δεν είσαι νεκρό Ξέρει πόσο άντρας είμαι, αλλά σκέφτομαι πολύ σοβαρά να χωρέσω φούστα. Μπα, με σημαία σου πώς. να βάλει μια φούστα. Αν μπορεί αύριο να βάλει αφιέρωση, ξεκινάμε με το κοριτσάκι από την κερατέα. Πόσο χρόνο είσαι, 8. Ωραία, πώς σε λένε. Με λένε ειρήνη, αλλά εδώ πέρα έχουμε πόλεμο. Όταν τα μάτια είχαν μπει στην πόλη, ήρθαν κάτω από το σπίτι μου, ρίχνανε χημικά, βρίζανε πολύ άσχημα και εγώ δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Και ήμουν ε, μια ώρα κάτω από τον νηπτήρα του μπάνιου, και απλά να τα μάτια. Πια μου δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Ρίγνανε και κράτο λάμπη στα παράθυρα. Φοβόσουνα? Όχι. Γιατί? Είμαι ορβανίτη, γι' αυτό <laughs> δεν φοβάμαι. Γεια <laughs> σα, δεν φοβούνται και ούτε θα φοβηθούν και ούτε φοβόντουσαν. Μετά βάζουμε την κυρία από το. Πάνω από τι σκουριέ. Δεν μα φοβίζουν, μάνα μου, οι και τα κανόνε. Μόνο μας φοβίζουν μάνα μου Του Βυσάνιου Τα χιόνια Ελάτερα να σας πω εγώ Ελάτε που είναι η γενιά του 40 Ελάτερα εδώ Και μετά βάζεις τις καθαρίστρες Και τότε θα καταλάβεις γιατί θα πρέπει να βάλω καμιά φούστα γιατί αντριλίκη, αντριλίκη Αλλά μόνο με φούστα για τη δουλειά Κλωτσιές Από την αντίπουση τένα από την ασπίδα που μας τυπήσαν Ένη. Κάμπε και πάλι στη γωνιαστή βάρα τη άλλη παμεράζη πάνια. Ναι, παρακαλώ, γεια σα, έρευνα. Έλεγεται. Ελληνφέ, Μπορώ να κάνω μια αφιόληση για την παρασκευή, αν γίνεται. Ελεύθερα. Εστέ βάλατε στην εκπομπή ένα μια χαρτομών που ήταν χουντικιά και τι έλεγε να πάει να κάνει διακοπέ στο μελιγαλά στην πηγάδα. Αμέ. Το νέο αστέρι είναι αυτό. Αν μπορεί να παρακαλέσει, εχθρό πολύ. Ε. A todzie dosyć i pore delivered A krywja ki jest A to win win Nie <speaking inny> mi Εσύ το δίδε Εγώ είμαι. ε; κι ο είδες; Ναι. Λοιπόν, θα θέλα να πω, να μπορούσα να γίνει καμία αναισθησία; Ναρκο. Αρχω... Εγώ θα θέλα να πω, να μπορούσα να ήνεφα να χαγωvenir ζινάδικο. Ορίστε; Τι βράτι ποτό κάτι για τις τιμές βενζίνης λεω; Ήσαι έχουν επιδύξει;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 Τίποτα. Εκεί τίποτα, είχαμε δρόμους τι τα θες όλα τα άλλα? Τα είναι και πέθανε και μείνουμε στο πρώτο, το ότι πέθανε έχει σημασία. Πού θα πάτε διακοπέ Εγώ το καλοκαίρι. <οβουλίου> διακοπές, ακόμα δεν το έχω à, να κάνω μια πρόταση! Ναι! Μελιγαλά! Μελιγαλά! <οβουλί> ναι, ναι! Είναι ωραία εκεί. Πολύ ωραία! Έχει μια ωραία πηγάδα! Τι έχει ωραία! Πηγάδα, πηγάδα! <συμίω> πηγάδα! Α, εγώ δεν μπαίνω σε πηγάδα να κάνω μπάνιο! <Τι> δεν θα για μπάνιο, δεν θα για μπάνιο, για α και την άδεια! Άντε, καλέ διακοπέ! Άντε, Zaczynam trągo bananę, i